Τέταρτο μάθημα. Συνομιλία. Τι δείχνει αυτή η εικόνα. Δείχνει τη σας. Είναι μεγάλο δωμάτιο η σάλα. Αρκετά μεγάλο. Τι βλέπετε μπροστά από το παράθυρο. Βλέπω τους ολίνες της κεντρικής θερμάνσεως.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 Είναι δεξιά, κοντά στην βιβλιοθήκη. Πώς ζεσταίνεται το δωμάτιο όταν κάνει κρύο? Με τους σωλήνες της Κεντρική θερμάνσεως. Με τι είναι στρωμένο το πάτωμα? Είναι στρωμένο με ένα χαλί. Τι βλέπετε αριστερά από τον καναπέ?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 και ένα ρολόι. Είναι κανεί μέσα στη σάλα. Όχι, δεν είναι κανεί.